Έλα μωράκι μου. Έλα μωράκι μου. Και μην αρκεί να πειστονέ. Για Λε. σένα λιώνω, άντρε μου. <clears throat> Κάτσε. Κάτι φιλαράκια από το χωριό εννοούσα. Για πες Τι έχει φτιάξει σήμερα, Έχω φτιάξει μακαρόνια με κιμά για να φας με από τα κρύματα του Σάκη. Έλα μου. Λε. Είναι αμυθιτό ο πλούτος <σ <då> μου. Σ' αγαπώ. Μπαρδίνω για νερά. Έλα μου. Ε, έλα. Αμάταρε, όλο θε να είσαι ο Να σου πω. Δηλαδή τώρα πηγαίνω προπολίο για να ζητάω εروβίσιο κοιμά. Ναι, παλιά αγοράζαμε κοιλότο τώρα Ένα κιλότα. Καλευθείαν. Ένα κιλό κιλότα θέλω. Ε, στρελάνη, Δεν κλείνω. Δεν το έχω, κλίσω, κλίσω. Έλα, για. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και περιμένω μια ειλικρινή απάντηση. Μην μιλάτε, το κυκίλιο, δεν σε καταλαβαίνω. Πότε προσλάβατε το κυκλίο στην Ελληνοφρένεια, πε μου. Το καλό είναι ότι το παιδί δεν έχει αξιώσει, αναγνωρίζει το χαμηλό του επίπεδο και δεν ζητάει λεφτά. Ο μόνο του τα έκανε αυτά με τι φωτογραφίε. Ναι, δεν είχαμε κάνει συνεννόηση. Απλά μα βλέπει πολύ, δεν ξέρω. Ναι. Βλέπει πολύ η Ελληνοφρένεια, έχει επηρεαστεί και σου το κάνω λίγο live, όχι του θα του πάρω εγώ τη δόξα. Με ανθρώπου το λε και πουθιά. Καθές και εκπλάγικα Και εσύ, τι είσαι πάθησες, Μακικίλια ή Σταύρο Και τα δύο Αμορφωσιά γενικότερα Μάλιστα. Να σου πω, πολύ κατίνα Διόγιο Τζανακόπλους που το επισήμανε το γραμματικό το λάθος ε. Πολύ κατίνα για αριστερός Ήρκος χτυπάει άσχημα όμως Χτυπάει, χτυπάει Αγάπη μου. μου. Ο κολογυμναστήρια. Ο κολογυμναστήριακό ήταν σωσός σωστό, Σαρδάμ. Σωστό. Άκουσα ένα από αυτά τα κολεγιόπερα, τα δούλευτα τη Νέα Δημοκρατία και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οποιοδήποτε κόσμο λέει μπορεί να μπει στην πλατφόρμα τη Uber και να γίνει ταξιτζή και να καταπολεμηθεί έτσι η ανεργία. Άκου λοιπόν την απάντησή μου από ένα ταξιτζή, φίλε. Ρε παλιό μαλκά. Άμα είναι έτσι να καταργηθεί η ειδική άδεια που δίνουμε 250 ευρώ και εξετάσει και με λευκό ποινικό μητρό Κάθε από εξετάσει τα... είναι αυτό το αποτέλεσμα στους δρόμου. Έχετε δώσει εξετάσει όλοι. Α. Όλοι οι εξετάσει 250 ευρώ ανά πενταετία και λευκό ποινικό μητρό. 5.000 ευρώ στον ΟΑΕ κάθε χρόνο να του πω του μαλάκια. 2.000 ασφάλεια το ταξί. Ταξί συγκεκριμένο προδιαγραφό νόχημα από 20.000 έω 40.000 ευρώ. Φητεία και εφορία χιλιάδε ευρώ. Τότε να καταργηθούνε παλιωματισμένο όλα αυτά. Και να πάρει ο καθένα ένα πούντο με 500 ευρώ να βγει στους δρόμους και να πηγαίνει στις άρσες και να λέει κυρά μου θα να θα πάω παρακάτω τι να πάρει, τι να πάρει πούντο πούντο πούντο Ας πάρει λοιπόν ο κάθε ένας άνεργος δεκαοχτάρης, ένα αυτοκινητάκι 500 ευρώ, να βγει στους δρόμους και να κάνει παζάρι. Ρε παλιό μαλαίκα, Πού τα λες αυτά ρε γαμιένε, που ο κάθε ταξιντής μαλαίκα έχει δώσει 200 χιλιάρικα με υποθέκη το σπίτι του και τρώνει στην κάθε μέρα να πούμε αν θα βγάλει λεπτά να δώσει το γαμποδάνιο. Γαμιμάνοι άνθρωποι που βγαίνουν αυτή ρε μαλαίκα και τους αφήνουν και μιλάνε να είναι στις τηλεοράσεις. Αγορίνα μου! καρδιά μου! Άσε τα σάλια έχω κόσμο, θα εκτευθούμε. Έξαφνο σοβαρό και καλά τι μα ενδιαφέρον αυτά και αυτοί που κάνουν τέτοια είναι πουσφείδη. Είμαι πού για σένα ή μου του Κάσε σου λέω κόσμο. κόσμου. Λέμε πειράζει. Αγόρι μου σήμερα φεύγω από τη χώρα θα πάω. Φεύγω από την Κρήτη μου. Να, να, π... Καλύτερη είδηση που άξω τι δεύτερε μέρε. Γι'πε. Φεύγω, πάω στον καναδά και θα ήθελα πάρα πολύ να σε ακούσω. Στον Επίσης, καναδά. Να... Ναι. Τώρα στη μαλακάσα να παίζουμε μια δυσκολία μα ακούσει. Σονάλι μου δεν ακούσει. Καναδά δεν πρέπει να φτιάνει. Τώρα ηλικρά <laughs> να το πω. Καλάλλε στο μου να ξυπνάξει μέρω. Χάλα. Σε ευχαριστώ μόνο και μόνο που υπάρχει. Να σου πω, γιατί φέρει, φεύγεις... για δουλειά. Γιατί δεν δούλευε εδώ. Ε, έχει βίκη πρώτη φορά αριστερά. Έχουμε ανάπτυξη. Ανείγω την πόρτα μου δεκαπέντε. Πού να πρωτοπια δουλειά. Να σου πω, τι δουλειά κάνει. Είμαι καθηγητή. Εντάξει, το έλεγε συ τώρα. Φαρκέ στην πετρεί, αν περιμένει. Έ, και στον καναδά τι θα κάνει. Θα δουλέψω ότι έχω και άλλο πτυχείο, θα δουλέψω πάνω στα πετρέμια. Πάνω στην άκρηση. Έσαι και παιδιά και γυναίκα και τέτοια. Όχι! Αμονάχο! Έχει τρινάμε μόνο. Σου. Λέω και εγώ με πιέστε ευαίσθητο και καλά. Μια οικογένεια που ξυκληρίζεται και πάει άσχητη φίλη. Άντε τα λέμε. Χαριστό, χαστά. Άντε, άντε, καλά ευχαριστώ. κουράγια. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να είστε καλά, για χαρά. Καλά, για Γεια γεια. Ναι. Για να σου πω εσένα, γιατί δεν το βάλατε καθόλου. Δεν το βάλατε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένη αυτό με το δικό με το. Α μα γονεί λουκά που θα βάλουμε συνέχεια το βιντεάκι. Δεν θα... το βάλατε. Όχι, δεν το βάλαμε και δεν θέλαμε να το βάλουμε. Άσε χτύρα από το χάμο. Θα το βάλετε τη Δευτέρα. Δεν θα το βάλουμε, παράταμε. Δεν θα μα κάνει πρόγραμμα στην εκπομπή. Άσε χτύρα από το χάμο. Το βάλετε τώρα. Δεν το βάζουμε. Είσαι του σατανά. Δεν θα προβάλλω ο άνθρωπο του σατανά. Έχει τάμπλετ, μου το άπε. Εμεί είμαστε δε. του σατανά και το λέμε, δεν τρεπόμαστε. Εσύ μωρή που το παίζει κρίσκα και παραμυθιάζει τον κόσμο. Άισι χτύρ, έχει τάμπλετ. Έχει τάμπλετ, όχι εδώ θα ξεφρακοθεί. Κουμούνια, ναζί, ναζί. Εμά μουνιά, είπε. Είστε φίλοι, από η, να... δω... Α, ε, η να ζει, πραγματική. Ναι, κουμούνια. Οι ναζί, είστε σύλλε, παλιοκούμουνια. Άισι χτύρ, ακουμούνια. Οι ναζί, οι Η ναζί, είστε σύλλε. Ελένη, η χειρότερη καπτοχήτρια. Ναι, το ξέρω αυτό, Ελένη. Να σου πω, Ελένη, να Ελένη ε, θα το βάλω τελικά. Εντάξει. Τη Δευτέρα. Όρι, πε μέσα μόνο σου. Τράβα, πάρε να πουκάμισο με μακρύ χέρι και δε το πίσω τράβα μόνο σου. Πε ήρθα. Τι τι, λες Μωρή, δεν κατάλαβα. Τα χέρια δες τα πίσω μόνο σου, τέλειωνε. Δεν άκουσα. Γεια. Yeah. Κάτι λες. δικά μου, αντικριστιανικά. Γεια, yeah, yeah. για. σου πω, Ηλένη, λα... Λ... τι γίνεται. Η λαμπίρι-μπίρι είπε ότι θα το δείξει η ελληνοφρένεια. Το είπανε δύο πτήρε. <Soul> <σο expectancy> δεν μου το έπεσε το τόπι, λαμπίρι Ε να το βάλω, δεν το ήξερα ότι το είχε πει λαμπύρι Νόμιζα κανένα ρόιτερ, κάτι καράκι ω θα... για εσά. Ναι, αλλά δεν το έπεσε από την αρχή που να το ξέρω ότι θα το βάλω, ότι το είχε πει λαμπύρι. Τώρα θα το βάλω. Ναι, ναι, κοίταξε το βίντεο, ναι. Ναι, δεν το ήξερα. Θα το βάλω, θα το βάλω. Αλήθεια σου, λέω, ίδια η, λαμπίρι, εκπομπή, λαμπίρι, η ίδια η λαμπύρι στην εκπομπή λαμπύρι-μπύρι. θα ίδια. Άρα είσαι μα βάλει ελληνοφρένια, δεν δηλαδή... το πέκα μια πανελίστρια κανα τσόκαρο, κανά Δημοσιογράφος, αυτός πώ το λένε εγώ φαλακρό στο παιδί Δεν είναι δημοσιογράφη, αυτή μη σε ταράξω Αυτός εγώ, εγώ, εκεί εγώ. που άμα τον ποτίζε θα βγάλει κλαδί στα από το Στάλτσανε, θυμάσαι που την ακολουθεί Από το Στάλτσανε Ποιος Ήτανε. ακολουθεί τη λαμπύρη παιδί μου, δεν την ακολουθούν τηλεθεάδες, θα ακολουθεί άλλος Ρε, <Σ estate> Πρέπει, πέντε, δεν είναι η λαμπύρι, μετά η ξανφιά, η κοπέλα αυτή και δίπλα τη ένα τσαλακρό παιδί! Τώρα αλήθεια, πότε τα προλαβαίνει, πε μου, <Στα>... πα στο <ε>... Κυριάκο Μητσοτάκι να κάνει ντου. Έξω από το μαξί μου, τη λαμπύρι μπύρι, ελληνοφρένια ραδιοφωνική, τηλεοπτική. Ε, τι στο διάλογο, πού τα προλαβαίνει όλα αυτά. Τα προλαβαίνω, τι να κάνω. Όχι, θέλω να μου πει στον προγραμματισμό, εμεί δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. γιατί. Κατάλαβε, είναι αυτό που βγαίνει και στο ίντερνετ. Τα όλα αυτά γιατί είχε πρόγραμμα. Δεν ακούστηκε. Λα το είπε και η Λαμπύρη και ο δημοσιογράφος δίπλα της... Τέλειωσε, φάρου, τέλειωσε. Το Άπαξ κουτόπι, το η Λαμπύρη, τέλειωσε. Δύο το είπανε, δύο. Ε, δύο. Η, δεν η, δεν είναι λίγοι. Άλλος, ο δημοσιογράφος σου λέω. Θα το βάλω, θα το βάλω, γιατί δεν ήξερα ότι <laughs> υπάρχει, <laughs> πηγή Υπηγή. Λαμπύρη, η Ελληνοφρένεια τους, το έτσι, απογοήτευσες. Απογοήτευσες, Λαμπύρη, μη με Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Λε, είμαι από Ρόδο τηλεφωνό, είμαι ο κύριο Γιώργο με τα λευκά ειδή και είμαι με το συνεταίρο μου. Γεια σα. Απλά τα λευκά γαριάζουν εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα λευκά ειδή. Μπορείτε να βάλετε και άλλα χρώματα. Δεν το άρεσε, αγαπητέ, το κάλυμα που μα έκανε για το αυτοκίνητο, το σετ. Πάρτε να σα τα πει ο ίδιο, αγαπητό <Καλημέρα>, Καλημέρα. Καλημέρα. Τι πρόβλημα έχει το κάλυμα. <Καλημέρα> Άκουσε να δει, κύριε Αποστολή. τα καλύματα που μα έβαζε συνέχεια βγαίνουν από τη θέση του. Ωραία, να μην <Καλημέρα> τα βγάλετε, να μην καλύτε, κάνετε Εγώ το λίγο. Είμαι εννοιού, Πώ βγαίνει από τη θέση σου το κάλυμα, Εγώ τα άβαλα για να κάθεσαι, όχι να κολοτρίβεσαι πάνω. Εγώ δεν καλοτρύβομαι. Είναι για βγαίνει από τη, από τη θέση του. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να κάνει ένα απλό κάθισμα καθημερινό, οικογενειακό. Μπαίνει, κάθεσαι. Οδηγά, φεύγει. Όχι να τρύβει όλη την ώρα να κάνει κλανιέ περαδόθε για να αντιστρύψει το κάθισμα να μην ακούγονται. Μαλή. Τα ξέρω εγώ αυτά. Άσε και τα κομενίσματα πάνω στα καθίσματα. Εμένα μου είπαν είσαι οικογενειάρχη και έκανα οικογενειακό ράψιμο. Μα εδώ είναι για αυτοκίνητο. Δεν είπαμε για κάλυμα για πολυθρόνα. Για αυτοκίνητο λέω και εγώ. Για αυτοκίνητο. Τι θα Στο αυτοκίνητο Το αυτοκίνητο κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μπαίνουμε οδηγά. Συνοδηγάμε, καθόμαστε εκαθόμαστε πιβάτες Δεν είχε ιδέα φαίνεται Εγώ, προσβάλλεις την επιχείρησή μου Συγγνώμη! Τι, Είς βέβαια σύγνωμη. καλά κάνεις και εσύ συγγνώμη, για να σε πάρει ο διάολος Είς. Θα σε πάρει ο διάολος που λες και την επιχειρήση για πράγματα Δεν ο διάολος, μαλαίκα, τα μου να στήνεις Να σου πω, τα βλέπεις, κύριε, λίγο τον ουρανό, να τα, πάρ' σου Πάρ' τα, αν τα βά Αιση αυτή, άντι να χέρισε τα καλίματα. Τσαμπίω! Σε αποστολή τα βρήκατε τελικά. Τελικά να <σχεστήλυνε> πήγε πολύ καλά. Κατά χρήματα ή όχι. Ναι, ναι, όχι, θα μου τα επιστρέψει, θα κάνω εγώ τη διόθοση. Θα του επιστρέψω και τα χρήματα μα δεν είναι ικανοποιημένο, όλα καλά. Για πάρτε το να σου πιο καλά. Συνοήθηκα, συνοήθηκα. <σχεσίλυνε> θα ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Α, Γεια <σχεσίλυνε> Hey, θέλω να μιλήσει με τον κύριο Ποστόλη. Ο ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν είναι εύκολο, θέλει να πάρει τηλέφωνο μια φίλη μα. Δεν είναι. Κάνει πλάκα. Δεν γίνεται. Γιατί, γιατί έτσι, τι γιατί. <laughs> δεν μου κάνει ερώτηση. Μου μιλά αν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται. Μπούλο. Σε παρακαλώ πάρα Χιλόπιτα. πολύ. Κυλόπιτα. Τόλμη, σε παρακαλούμε. Σε παρακαλώ, ποιο Χιλο... φωτό. φωτό. Έλα, σε παρακαλώ. Φωτό, φωτό. Κάνω, κάνω ό,τι μπορεί. Φωτό. Θέλω την ξυφτιλήσει. Τίλε φωτό, τι σου <laughs> Τίποτα καλέ, μα είναι. Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά. Πολύ κολυτοί Πιστήθεια, φίλη. Πιστήθεια με τι νούμερο στήθεια όμω. Είναι υπερβολικά σοβαρή και μα έχει πάσει τα νεύρα. Ψάχνει επεγνωσμένα για πολύ σοβαρή δουλειά και θέλω να την πάρει να τη πει αγγελίε. Πόσο χρόνο είναι? 26. Καλό κομμάτι. Καλό. Πάρα πολύ. Του Μπανέιρο. Του Μπανέιρο. Τι λεφό το μόρι. Πίζη, κόλλα πίστε Λοιπόν, λέγει τηλέφωνο. 697. Δεν θέλω να πάρει αυτή πέστη. Σε παρακαλώ. Πέστη, Ω, oh, δεν γίνεται έτσι δουλειά, πώ γίνεται. <laughs> Αποστολή! Έλα, Μωρή. Σα ακούμε κάθε μέρα, ρε φίλε. Κάνε κάτι για μα, Και τι κάνετε και συνδρομή? Όχι. Πες της να πάρει τηλέφωνο εδώ, ότι εγώ είμαι εργοδότης Δώσε το τηλέφωνο. Ωραία, ναι, θα κάνουμε έτσι, να πάρει άλλες έτσι συνήθω. Να ξέρει, αυτή λέγεται ανακαρμπή. Όταν θα ακούσει θα την εντάξει. Γιατί, τι σα έκανε, να την Όχι, όχι ναι, όχι. ναι, ναι, ναι, ναι τα ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, από αγάπη α, μόνο. Από αγάπη. Έτσι. Και δεν σ' ακούω να την πειράζει. Θα έρθω και θα το κάψω. <laughs> α, αγάπη μου, αλλά να το κάψουν παρέ. Αυτέ τι κομπάρδε που φτιάξατε την προηγούμενη εβδομάδα τι στέλνετε και στον κόσμο. Μπορείτε να μου στείλετε και εμένα, δηλαδή μία. Όχι. Α, κρίμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια. Γεια, γεια, γεια. Δεν θα σου πω πάλι ιστορίε για μνημόνια για μαρκέ. <Τι> <Τι> θα σου πω ένα θέμα το οποίο αφορά εδώ στη γειτονιά μου εδώ και 6 μήνε. Και έχει να κάνει βασικά αφορμή. Τόθηκε η είδηση αυτή με, το, με τον τύπο αυτόν που σκότωσε την κόρη του και αυτοκτόνησε. Και θέλω να πω ότι και εδώ μέσα αυτοπεριστέρη. Εδώ και 6 μήνε έχουν γίνει δύο αυτοκτονίες, Κανεί δεν τα λέει, δεν μαθαίνονται, δεν θέλουν να μαθευτούν. Και όλα γίνονται για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή εδώ πέρα δύο άνθρωποι αυτοί που φύγαν ήταν και μεγάλε και 58 άντρα, 64 γυναίκα και φύγανε για καθαρά για οικονομικού λόγου, Από τα προβλήματα και από τα χρέη. Και αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω μέσα από το δικό σου βήμα, το οποίο ευτυχώ το ακούει παιδιά, όσο μπορούμε κοντά στου δικού μα ανθρώπου που αυτή τη στιγμή έχουν γονατίσει, ειδικά αυτοί που είναι 50, δίπλα του, γιατί τα νεύρα έχουν Εγώ 35 είναι τα νεύρα. Η Ευχαριστώ πολύ. Μπα, <Πασου> σώμα το σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι, μπορεί το σηκώνω, τι θε, δεν καταλαβαίνω να μα βάλει και χέρι. Έμα, hey, my... Όχι, να μα βάλει χέρι. Έπειτα, εγώ κό, σαλάτα, έχω φτιάξει φακέ από εκείνη την ώρα, έχω κάνει τα πάντα. Πόση <Πιναι>, ώρα μπορεί να οι φακέ τη χύτρα, τι έκανε. Χάνουν τη γεύση του, μην το κάνει και τι θερμίδε. Σιγά <Πιναι>, μην έχω χύτρα, να κρυβεί. Ωραία, άρα δεν τι έχει κάνει τι φακέ, λε ψέματα. Ξέρω πόσο θέλουν οι φακές. και εμεί μαγειρεύουμε.